Και τους φιλέψαμε, η δωρκέγη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, μια ακόμα Παρασκευή και μάλιστα ηλιόλουστη και εξαιρετικά ζεστή. Με ξεγελασμένες τις αμυγδαλιές έχουν ανθίσει από όπου και αν περάσετε θα τις δείτε τόσο φουντοτές όσο δεν φαίνονται όχι μόνο στις αλκιονίδες μέρες αλλά ειλικρινά σα το λέω στην καρδιά της άνοιξης θα έρθουν και βροχές, μπορεί και να αλλάξει ο καιρός μπορεί και να του μπάρει όμως φέτος όπως λένε οι επιστήμονες από τότε που καταγράφονται με στοιχεία είναι παγκοσμίω ο θερμότερος Ιανουάριο ever που λέμε στα ελληνικά Είμαστε στο Real FM, στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιβάνα Ρασβάνη, στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση, στους 97,8 στην Αθήνα είμαστε, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, Real και ενώ no, το μήνυμά του στο 54% 100, σε ό,τι αφορά τα SMS. Αν μιλήσουμε για ε, υπολογιστέ, η διεύθυνση είναι στούντιο, papakirialfm.gr και το τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Έχει τόσες πολλές εξελίξεις για όσους ενδεχομένως άκουσαν τις ειδήσει. Από το βέτο που απειλούμε να βάλουμε στην Ευρώπη, αν δεν μας εγγυηθούν τα σύνορα θα μείνουν ανοιχτά μέχρι τι 6 του μηνός. Από έναν θάνατο που θύμισε σε όλους τι σημαίνει οδηγό με ασφάλεια νύχτα ένας ακόμα άνθρωπος χαμένος και μάλιστα αυτό που θα έλεγε κάποιο θεωρητικά για πρακτικά μέρα μεσημέρι δηλαδή 8 η ώρα το πρωί ε, και ξαναφέρνει την Οδύνη στην επιφάνεια γιατί το αυτό η επωνυμία όταν υπάρχει και κοινό από κάτω να τραβάει την προσοχή φτάνει να χαθεί γιατί κανένας δεν μπορεί να μοιραστεί αυτή τη στιγμή την Οδύνη των δικών του δηλαδή, το συζητάμε, δηλαδή ούτε της μάνας του ό,τι κουβέντα και να πει κανένας αυτά είναι, είναι εκ και καλόν θα ήταν να, ε, να υπάρχει μια σεμνότητα απέναντι στον πόνο τη δύσκολη στιγμή και να μην πάρει θεαματικέ διαστάσει στο πένθο των άλλων που φροντίζουν να ορίονται περισσότερο από του δικού του. Γιατί υπάρχει και μόνο βουβό, ο οποίο είναι αφήστε το καλύτερα. Απλώ την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, αν θα ψάχνε κάποιο, θα έβλεπε πόσα παιδιά ο βασικό κορμό των ανθρώπων που χάνονται στα τροχιά είναι μεταξύ 19 και 29. Δηλαδή, αυτό που λέμε άνθος, άνθος τη ηλικία, ό,τι και να κάνει κανένα, όποια και να είναι η αιτία, όταν τα νιάτα χάνουν τη ζωή του και όταν οι μάνε τα παιδιά του. Ό,τι και να είναι, νομίζω ότι το πράγμα αντιστρέφει την πραγματικότητα, αντιστρέφει τη λογική, μα βυθίζει στο παράλογο του θανάτου και μάλιστα του ανέτου του άδικου. Ούτω ή άλλως, ό,τι και να πει κανένα. Ακόμα και αν φταστέ και αν δεν φταστέ. Καμία σημασία δεν έχει. Οπότε φανταστείτε πώ νιώθει για παράδειγμα. Εκτός από τη μάνα του Παντελίδη του Άτυχου και η μάνα του φίσα που αφήνεται ελεύθερο αφού δεν μπορέσαν να τον δικάσουνε, μετά από 18 μήνες ο Ρουπακιάς. Α, θα κυκλοφορεί μαζί με τα τάγματα του στην περιοχή. Και επειδή τα social media βασίζονται πολύ και ειδικά τα YouTube ε, στην εικονοποίηση της άποψης, ε, και ενίοτε στα YouTube μπορεί κάποιο να βγει, βρει μπαριστούργηματα, να βρει ντοκουμέντα, να βρει αραστέχνικη δημοσιογραφία, να βρει αυτοέκθεση. Ε, στην Ελλάδα έχουμε και μια πρωτοτυπία. Να είναι ο χρυσαυγητή, στάρβουλευτή Κασιδιαρέξ και να έχει το selfie του πάνω στο έδρανο, το τηλέφωνό του και να τραβάει selfie τον εαυτό του την ώρα που βρίζει. Και καλά αυτό να το κάνει. Και καλά να είναι και κλειστή η συνεδρίαση. Και καλά να είναι το ευρεολόγιο πεζοδρομιακό. Άμα να το παίζουν και τα κανάλια Ε, τι να σας πω Από κει μη μου μιλήσει κανένας Για διαφάνεια, καθαρότητα Διάφορα άλλα πράγματα Αντικειμενικότητα και χίλια δυο Όλα γίνονται για την τηλεθέαση Δεν μπανάνε φώνη Δεν μπανάνε ε, Τα τροχιοδεικτικά Του βομβαρδισμού Της τάδε δίνα πόλης, Δεν μπανάνε στο youtube Το σφάξιμο του κάποιου Βάιραλ να γίνεται ε, και ας μην είναι κάτι άλλο. Η απάντηση στις απρέπειες στις χρουσαυγητικές, αυτές τις οποίες ανεχόμαστε ως απρέπειες, γιατί μόνο τότε γίνονται απρέπειες, έχουν απαντήσει οι ένοπλες δυνάμεις. Πριν σας διαβάσω τι λένε οι ένοπλες δυνάμεις, προτιμώ να σας παίξω εισπίσμα πολλών τον αντάρτη. Ποντιακό, άσμα, στίχη Βασίλη Μωυσιάδη, μουσική μπάμπη και μανεντζίδη στο τραγούδι ο Γι από το συντέλειο Γιώργου Στηδρόπουλου ποντιακά 2.000, γιατί όπως λέει ο Αγγέλος Ασλανίδης είμαι ποντιακος σημαίνει δηματικό κανέναν, αλλά το τη δικαιοσύνη σφιλίσμα. Σώρα σήμεια θαρναμάνα με ευκολόνενα είναι. Σώρα σήμεια θαρναμάνα με ευκολόνενα. Παρακόμματα, κομμάτα, κομμάτα ζωντανού και αποθαπέτ. Παρακόμματα, κομμάτα, κομμάτα ζωντανού και αποθαπέτ. Οι la να οφράσαινε να κρατήσουν ζωή, αλλά μπρέχνε, να γλιτώνε το έπαινε να ξυψεί. Σε εταιρείε έμα τα κεδάκια τρέφουνε. Ο κουμπρό και σε τέρι. Το είδα το μάτωπα να με λέμε αντάκαν. Το είδα νε το μάτωπα να με λέμε αντάκαν. Αν τα κοιτάς, Και από μάκρα πανίτσα το να τα φύν. τις μάνες των παιδιών του ελικοπτέρου που έπεσε από τι δεν ξέρουμε το κάναμε γαργάρα Είσαι άδικο. Είσαι απολύτως άδικος. Δεν επιτρέπεται για αυτόν ειδικά το χαμό και για αυτές ειδικά τις μανάδες από παιδιά που επέλεξαν προσέξτε, Αυτό τους κάνει και οι ήρωες Επέλεξαν αυτό που έκαναν Επέλεξαν δηλαδή το ανεχόμενο να πεθάνουν κάποια στιγμή σε διατεταγμένη υπηρεσία για την πατρίδα δεν θα μπω στι λεπτομέρειε. Ούτε γιατί, ούτε πώ, δεν είμαι σε θέση, δεν το ξέρω, δεν το έψαξα, δεν το είδα, δεν είναι δουλειά μου. Αλλά απαιτείται ένα σεβασμό. Εγώ μίλησα για τα νιάτα και για τι μάνε. Το φυσικό είναι. Ή τα νιάτα να θάβουν του γονεί. Και όχι οι γονεί τα νιάτα. Αυτό είναι τόσο δύσκολο πια να καθίσουμε να το συζητήσουμε και να μην το βάλουμε ή να το νιώσουμε, ρε παιδάκι μου. Άλλο φωναχτά, άλλο σιωπηλά. Δεν αντιλέγω. Αλλά είναι, είναι θέμα να το βάλουμε σε αμφισβήτηση. Δηλαδή πείτε μου, είναι θέμα να το βάλει κάποιος σε αμφισβήτηση, να το βάλει σε πολιτική άποψη, να το βάλει σε θέση. Πείτε μου, πού, πού στον κόσμο, σε ποια κουλτούρα, σε ποια θρησκεία, σε ποια κατάσταση θα φανεί φυσικό το παιδί να θάβεται πριν από τους γονείς του. Είναι η αντίληψη που έχουμε από τότε που υπάρχει ο έλογο άνθρωπος, το έλογο on για τη ζωή και για την αξία της. Δεν. Δεν, δεν δέχομαι να μπω σε συζήτηση αν υπάρχει καλύτερο νεανικό θάνατο από το χειρότερο νεανικό θάνατο και από τον παραπέρα νεανικό θάνατο, από τον τυχαίο, από τον. Άδικο είναι όταν ο θάνατο χτυπάει τα νιάτα. Άδικο είναι. Έχει αυτό το αίσθημα του αδίκου, το εσωτερικό. Παντού, σε όλε τι γλώσσε, σε όλα τα χρώματα. Το αίμα είναι κόκκινο όταν ρέει τι φλέβε. Μαύρο γίνεται με το θάνατο. Αυτό είναι το κόκκινο και το μαύρο. Δεν μπορεί να μπουν λοιπόν σε ρουλέτα διαπραγμάτευσης αυτά τα δύο. Σας διαβάζω το κείμενο της απάντησης του αρχηγού Γεεθά που είναι στα αλήθεια α, μ, παρηγορητικό για το ήθος και το ύφος που πρέπει να συνεπάγεται ψύχρημες συμπεριφορές απέναντι σε αποκτηνωμένες αισθητικές. Οι ελληνικές αλλαπές δυνάμεις έχουν πλήρη συνείδηση και απόλυτη προσήλωση στην αποστολή του όπως αυτή ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από το σύνταγμα και τους νόμους. Ω εκ τούτου, αποτελούν δομικό το στοιχείο του δημοκρατικού μα πολιτεύματο και κάθε προσπάθεια υπονόμευσή του είναι ευθεία βολή εναντίον του. Οι άνδρες και οι γυναίκε των ανώπλων δυνάμεων τη χώρα είναι υπερήφανοι για την αποστολή που του έχει αναθέσει ο ελληνικό λαό και, αν χρειαστεί, θα πράξουν το καθήκον του με την ίδια αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση που οι πατεράδε του πολέμησαν το φασιστικό και ναζιστικό εισβολέα, αποσπώντα τον παγκόσμιο σεβασμό και την αναγνώριση. Τη δε στάση τη Χρυσή Αυγή καταδίκασε και η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντα η με κάθε μέσο προσπάθεια τη Χρυσή Αυγή για προβολή μια δίθεν πατριωτική στο στοχεύει άμεσα στη συσκότηση τη ιταμή πρόθεση για διάχυση του ναζιστικού δηλητηρίου στον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλεία. Η συμπεριφορά των εκπροσώπων της, τη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή τη Βουλή είναι αποκαλυπτική. Και παράλληλα χαρακτηρίζει τα στελέχη τη Χρυσή Αυγή ιδεολογικού απογόνου των συνεργατών των κατακτητών κατά τη διάρκεια τη γερμανική κατοχή. Πάμε στο υποχρεωτικό διαφημιστικό διάλειμμα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν και... Μου στέλνετε τα μηνύματα σα, φτάνουμε στι ειδήσει, δεν θα προλάβω να αναφερθώ σε αυτά. Γιατί αξίζει τον κόπο να ανοίξουμε και έναν σχολιασμό. Ε, θα σας πω κάτι προσωπικό μου Μου ζητάτε διάφορα τραγούδια που μιλάνε για χαμόπαιδιον ε, Θα σας πω ότι στο κεφάλι μου υπάρχει ένας στίχος Ένας ψαλμός Πάνω στην άνοιξη και μέσα στην άνοιξη Ρίξτε μια ματιά στον καιρό σήμερα και θα καταλάβετε Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτε άλλο από εκείνη τη φράση Ο μου έαρ, τον μου τέκνο που έδειξε το κάλο. Και νομίζω ότι όταν δει το καλός πάνω στο έαρ, δηλαδή στην άνοιξη, και το παιδί το λες, ο oh, μου έαρ, τα λες όλα. Δεν έχω άλλο πράγμα από την κουλτούρα να τραβήξω, δεν το κάνω από προχειρότητα, δεν μπορεί το μυαλό μου να πάει παραπέρα, όλα τα υπόλοιπα τα θεωρώ κάτω από αυτό. Κάτω από αυτό και τονώ σαν στίχο, δεν μπορώ να φανταστώ, αλήθεια σας το λέω, και μπορεί να μου έρθουν στο κεφάλι πολλά, πολλά τραγούδια και το και το... «έβαλο Θεό σημάδι παλικάρι στα σφακιά ε, πολλά πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το γλυκί μου έαρ», «γλυκοί τον μου τέκνο» που έδεισου το «κάλος» δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είναι και το «κάλος», είναι και το «έαρ», είναι και το γλυκή, είναι Δείτε τις λέξει ούτε είναι ούτε δέκα οι λέξεις. Και λένε τόσα και αυτή είναι η δύναμη των λέξεων και είναι ήβρις όταν τις μεταχειρίζεται κάποιος με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που τις έγραψε και τις εμπνεύθηκε σε αυτό το επίπεδο γιατί όλα, όλα μπορούν να διαστραφούν και όλα μπορούν να διασκευαστούν. Επομένως για να σας φτιάξω και λίγο το κέφι, άσε το παλιό κοσμό να λέει. Αυτό γράφτηκε το 1938 το τραγούδι. Με συστήχουν, Μιχάλη Σουγγιούλη Μουσική, Αλέκο Ακελάριο ε, η Στίχη. Άμα πάει το νερό σα το 1938 θα καταλάβετε. Ε, τότε γραφόταν και κάτι τέτοιο για να παίρνει και κανένα ανάσα. Ε, το, έκαναν τη διασκευή Δάρνακε. Δάρνακε είναι οι Δάρνακε Ερών, η τοποθεσία, το σημερινό νέο σούλι, από εκεί πήραν το όνομά του. Θεοπάλαβοι, ωραίοι, ε, δημιουργήθηκαν το 2002 στη Θεσσαλονίκη, κάνουμε διάφορε διασκευέ, έκαναν και αυτό. Οπότε οι έρχονται, άσε τον παλιό κόσμο να λέει. Πώ θέλει να στο πω και μ' και σ' αγαμφώ, Λόγια του κόσμου μην Έχει να κάνει με καλού, Γυρνά και πάλι στα παλιά και μη συνεχίζει σε χαλά. Μην ήσαι Περιμένω. Κάσε το παλιό Τα δάκρια κι οι λυγμοί, Δεν με αφήσανε στιγμή Να χωρίστο με δε βαστό Ούτε και θα κάνε σωστό Ρίξε μου δυο μάτιας γλυκές Κιάσε τις γλώσσες της κανέ να Καλίνης το μικρόφωνο Είναι ο Real fm Στους 97,8 στην Αθήνα Στο 17,1 στη Θεσσαλονίκη Και Είναι τόσο πυκνή Η ροή των γεγονότων Είναι τόσα μεγάλα τα Γενικευμένα σοκ που την εποχή Του διαδικτύου τα μαθαίνουμε Ξέρετε πριν από 200, πριν από 300 χρόνια α, Συμφορές Μεγάλες συνέβαιναν στον κόσμο Αλλά δεν έφταναν στην κάθε πόλη Στο κάθε χωριό δεν γινόταν συμμέτοχο του κάθε φόνου, του κάθε χαμού, του κάθε ατυχήματο. Δεν επηρεαζόταν η ζωή σου με την ταχύτητα που η ροή των γεγονότων έρχεται και μένει στη ζωή των ανθρώπων. Άρα, ο σύγχρονο άνθρωπο πρέπει να αυτοσυγκροτηθεί και συλλογικά και ατομικά. Πρέπει να έρθει σε έναν καινούριο τρόπο συγκρότηση του εαυτού του, πρόσληψη, επεξεργασία των πληροφοριών. Έκφραση θέσεων, σχηματισμού, γνώμη και άποψη. Εντάξει, φίλοι μου, το καταλαβαίνω δεν το εννοούσε έτσι. μη μην καθίσουμε τώρα όταν μιλάμε για νιάτα που χάνονται να μετράμε. Ε, εγώ αναφέρθηκα στον πόνο τη μάνα. Ε, να μετράμε το είδο του θανάτου ή την ποιότητα του θανάτου. Αν δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το, το θάνατο ω η και το απόλυτο παράλογο που χτυπάει ε, τον άνθρωπο, του νέου ανθρώπου, τότε τι να σα πω. Θα αρχίσουμε να συζητάμε αν ένα είχε καβαλήσει 500 άλογα. Και η μάνα του δηλαδή θα είναι σε διαφορετική κατάσταση από τη μάνα που καβάλει σε μια βάρκα ε, για να σώσει το παιδί τη και βγαίνει στην ακτή με δυο παιδιά νεκρά στην αγκαλιά. Θυμάμαι εκείνη την φωτογραφία στη Ρουάντα που την έζησα. Δεν, δεν μπορώ να πω καν τη λέξη επαθανάτησα. Τι, τι να πω, η επαθανάτησα. Που είναι η μάνα μέσα στο στρατόπεδο των πεινασμένων προσφύγων και όπω οι Αφρικάνε έχει το παιδί στην πλάτη μέσα σε ένα μαντίλι. Και ο ήλιο είναι παντού η χολέρα και... Το παιδί είναι σκελετό και το παιδί έχει πεθάνει. Και η μάνα περπατάει σε έρνετε με το πεθαμένο παιδί στην πλάτη. Και δεν έχει καταλάβει ότι έχει πεθάνει γιατί και η ίδια περπατάει σαν είναι νεκρή ανάμεσα σε ένα στρατόπεδο. Και επειδή έχω δει μέσα σε μια νύχτα και σα παρακαλώ πάρα πολύ να το σεβαστείτε ως εμπειρία γιατί με δυσκολεύει πάντοτε κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου να μιλήσω γι' αυτό. Έχω φτάσει μια Παρασκευή στη Ρουάντα και μέχρι τη Δευτέρα. Προσπάθησα να μετρήσω και ήταν πάνω από 10.000 τα νεκρά παιδιά αριστερά και δεξιά στο πεζοδρόμιο Στο δρομάκι εκείνο το χωμάτινο ανάμεσα στο στρατόπεδο που μετρούσα τη λιγμέρα σε χράμια Όταν δεις 10.000 παιδιά και μετά στη 10.000 παιδιά, κορμία παιδιών πεθαμένα, πεθαμένα από την πίνα και από τη χολέρα Προσφυγόπουλα ήτανε Και τα δεις στη σε ένα λόφο 100 μέτρων όπου κανένας δεν τολμάει να πλησιάσει από την αποσύνθεση των πτωμάτων, δεν μπα να σα γυρίσω τάντερα αυτή τη στιγμή μέσα στο μεσημέρι, αν δεν συνειδητοποιήσει κανένας το έρευος του θανάτου, δεν θα μπορέσει ποτέ στη ζωή του να αντιληφθεί την αξία της ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο μέτρο για να αντιληφθεί ε, ε, τη ζωή. Και κατά αυτήν την έννοια, επειδή μου λέτε πολλά πράγματα, πρέπει να ανοίξουμε μία συζήτηση για τον Άτο, πρέπει να ανοίξουμε μία συζήτηση για την πατρίδα, πρέπει να ανοίξουμε μία συζήτηση για το προσφυγικό. Θα σας έλεγα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαφωνήσει κάποιος, με τη θέση έτσι όπως διατυπώθηκε από το γραμματέα του Κομμουνιστικού κόμματο. Ε, και νομίζω ότι εκφράζει την πλειονότητά μας, ανεξαρτήτως, δηλαδή καθίστερα το σκεφτείτε για το προσφυγικό, ότι ε, στην ουσία ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό με όλη του τη μορφή έτσι, τώρα έκλεισε λέει τα σύνορα η Αυστρία, μα κάποιος πρέπει να θυμηθεί λίγο την Αυστροουγγαρία. Μετά πρέπει να θυμηθεί τον πρώτο παγκοσμίο πόλεμο. Πρέπει να θυμηθεί δεύτερο παγκοσμίο πόλεμο. Πρέπει να θυμηθεί που γεννήθηκε και πώ άρχισε να εκφράζεται σε επίπεδο προσώπων, μάλιστα κιόλα ο φασισμό. Ε, πρέπει να, να αρχίσει να τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Για δείτε το. Ε, πώ μπορεί να γίνει, Τι χρειάζεται, χρειάζεται. Και το λέμε εμεί, το κουκουέ, το Λέει όλο ο κόσμο, δηλαδή δεν είναι. Νομίζω ότι εκφράζουμε με τον καλύτερο τρόπο α, α, την άποψη. Χρειάζεται κέντρα. Όπου να συγκεντρώνονται, να καταγράφονται, να περιθάλπονται οι ξεριζωμένοι οι πρόσφυγε, να γίνεται γρήγορα η καταγραφή και να πηγαίνουν γρήγορα στι χώρε προορισμού, στι χώρε που πρέπει να πάνε και θέλουν. Όμω δυστυχώ ο τρόπο που επιλύεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σύμφωνη γνώμη τη ελληνική κυβέρνηση οδηγεί ουσιαστικά σε συνθήκε, σε κέντρα εγκλωβισμού των προσφύγων στη χώρα μα, με αποτέλεσμα να ο ελληνικό λαό και οι βέβαια πρόσφυγε και οι μετανάστες. Δεν πρέπει να υλοποιηθεί η πρόταση να υπάρξει γρήγορη μετακίνηση αυτών που έχουν εγκλωβιστεί στα νησιά μα κατευθείαν στι χώρε προορισμού του, όπω επίση και να λύνεται το ζήτημα στι χώρε τη πρώτη υποδοχή, όπω είναι η Τουρκία κυρίω, η Ορδανία, ο Λίβενο, με ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέρνω ένα παράδειγμα. Κλείσαν τα Σκόπια. Έτσι βάλανε φράχτες. Μπείτε στο ίντερνετ και δείτε, γιατί μπορεί και το θυμάστε, πια είναι οι χώρε μέλη του ΝΑΤΟ. Και ακούτε για το ΝΑΤΟ που έχει πάει στο Αιγαίο. Ωραία, να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εδώ, σήμερα, στο ραδιόφωνο, με τη βοήθεια των γνώσεων που πρέπει ο καθένας να αποκτήσει, θέλει, δεν θέλει. Για να καταλάβετε τι σημαίνει στην... Έχω τώρα, πούμε, ένα, ένα τρικάκι, θα σας το πω. Μπείτε και στο, στο ίντερνετ και πατήστε σύμφωνο, Σάιξ, Πικώ. Και ελληνικά να το πατήσετε θα σας βγει. Σας διαβεβαιώ. Θα βγουν πολλά. Και θα δείτε πως ένας δημόσιος υπάλληλος από την Αγγλία και ένας δημόσιος υπάλληλος από τη Γαλλία συμφωνήσαν να μοιραστούν το κομμάτι της Μέσης Ανατολής που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ποια χώρα πήρε τι. Άμα το ξέρετε αυτό και λίγο το διαβάσετε. Γιατί δεν το συζητάνε στο σχολείο, γιατί δεν το κουβεντιάζουνε στα πανεπιστήμια, γιατί δεν γίνεται συζήτηση στα μέσα. Με άλλο τρόπο θα προσλαμβάνετε την παράσταση τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Η ανάφλεξη, οι 5, 6, 200, 128 δυνάμεις που είναι στην περιοχή. η δρόμοι του πετρελαίου, η δρόμοι της ενέργειας, ο τρόπος επαναχάραξης των συνόρων. Πολλέ φορές έχει τα ακούσει νέα γιάλτα. Ε, δεν έχετε ακούσει. Αυτό γίνεται τώρα. Αλλάζουν τα σύνορα κάτω. Αλλάζουν τα σύνορα για τους λόγους. Ο φθαλμοφανέστατοι είναι. Ο εμπεριαλισμός όταν παίζει τα παιχνίδια του αυτό κάνει. Μπείτε όμως, διαβάστε δύο πράγματα. Ζητήστε από κάποιους που ξέρουν από δίπλα. Ε, δεν είναι αναγκή κάποιο να ξοδευτεί σήμερα. Αυτό είναι και το ευεργετικό κομμάτι... Του, του ίντερνετ θα μου πείτε και είμαι σίγουρος εγώ μα εντάξει πέντε πράγματα κοινά από το να βγάλετε ένα συμπέρασμα για μια συμφωνία που έχει υπογραφεί μπορείτε να τα ελέγξετε διαβάζοντας και δύο και τρία και πέντε και εφτά κείμενα και συζητώντας τα με κάποιους άλλους που είναι δίπλα έτσι θα καταλήξετε να είσαστε πολύ κοντά στην αντίληψη ότι Μπορεί να γεννηθεί και το ερώτημα. Εγώ το έχω. Α πούμε, πειραματικά το διατυπώνω δημόσια. Δεν μπορούμε να περάσουμε από τα Σκόπια. Κάναμε και τα Σκόπια μείζωνα χώρα. Τα Σκόπια μα προκύψανε ως χώρα μετά το διαμελισμό τη Οικοσλαβία. Ναι, αλλά μέλη του ΝΑΤΟ που πάνε τώρα να φυλάξουν τα χαμούδίθεν για λογαριασμό μα τα σύνορά μα από του πρόσφυγε εξαιρουμένων των δωδεκανείων. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μέλη του ΝΑΤΟ έχουν γίνει εσχάτω και προσφάτω και η Κροατία και η Αλβανία. Και αφού είναι η Κροατία και η Αλβανία μέλη του ΝΑΤΟ, εντός εκτός Σέγγεν και αφήστε το αυτό στην πάντα, γιατί δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η διαλέψη των προσφύγων προς την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι κανένας κοινός χώρος των λαών. Είναι μια ένωση μονοπωλίων. Και όπου δεν βγάζουν λεφτά, και όπου δεν έχουν τζάμπα εργατικά χέρια, και όπου δεν του βολεύει για τι γεωστρατηγικές του επιλογέ, στη Μέση Ανατολή, στη Λιβύη, στο Μαγκρέμπ. Ε, ο Μαγκρέμ είναι όλο ο βορρά και ο βόρειο-δυτική πλευρά τη Μεσογείου. Έτσι, η αριστερά τη Αιγύπτου. Στο χάρτη. Έτσι όπω τα βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα να καθίσουμε να διαβάσουμε πέντε πράγματα, να ακούσουμε τρει απόψει που δεν είναι του σειρμού. Να μην ουρλιάξουμε για να καταλήξουμε κάπου. Αλλιώ. Θα μείνουμε από τα τύχη μέσα, όχι από τα τύχη έξω. Η ερμηνεία τη Μαρία Σουλτάτου, η στίχη του Δημήτρη Λέντζου, η μουσική του Μεχάλη Τερζή. Πριν καταλήξετε ότι είναι ριζικό και μαύρη τύχη, Όταν γενιέσαι τη ζωή σου. Άλλοι τα είπαν και χρήσιμο, και άλλοι τα είπαν ριζικό. Αν οι τρένοι κι όλη τη γη η ταπεινική, κολλασμένοι. Αυτοί που θέλανε να αλλάξουν τη ζωή και ζουνε τώρα μόνο και ξεχασμένοι. για τις γραβάτας, για τους δικηγόρους, για τους γιατρούς που είναι στον δρόμο Αν πάρω τώρα ένα δικηγόρο Αν πάρω τον Μπαχ Αν πάω και στη Λειψία Σήμερα Και φτιάξω και ένα μυθιστόρημα Τι βγάζω? Βγάζω την κλήρωση Τη σημερινή ε, Νομίζω ότι είναι γοητευτικό 1966 η περίφημη ορχή στραμπάχ της λειψίας, παίζει το χειμώνα του Βιβέλντι ο διάσημο μαέστρο πέφτει νεκρό καθώ βγαίνουν τελευταίε μάτε τη μουσική και ενώ το κοινό είναι έτοιμο να ξεσπάσει σε ξέφρανα χειροκροτήματα. Την υπόθεση του εφνιδίου θανάτου καλείται να διαλευκάνει ο νεαρό επιθεωρητή Ζακέ. Αντιμέτωπο με το μεγαλύτερο ένοιγμα τη καριέρα του. Καθιλωτική ιστορία σε δύο επίπεδα. Η μία στο Παρίσι, λίγο πριν από την εξέγερση του 68 και στην εμπόλεμη Ευρώπη του 4045. Κινείται από τα Ελβετικά σύνορα, στο Auschwitz, στη Σιβηρία, την Τοσκάνη. Με κινηματογραφική ταχύτητα. Έγκλημα χωρί δολοφόνο, τίτλο. Συγγραφέα Χρήστο Παπαδημητρίου. Δικηγόρο, μεγαλωμένο στην Αθήνα, απόφυτο τη νομική Αθηνών, παντρεμένο με δυο παιδιά, με μεταπτυχιακέ σπουδέ στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ένα κάρο πράγματα, με πέντε γλώσσες και προφανώ συγγραφικό ταλέντο. Έχει συγγράψει και το ιστορικό μυθιστόρημα Το τέλο του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, απόδραση από Γερμανία. Για τα νομικά του συγγράμματα δεν θα αναφερθώ σήμερα. Εντό και αν κάποια μέρα φτάσουμε εκείνη τη στιγμή να μπορούμε να κληρώνουμε και νομικά συγγράμματα. Εκτό τέχμιο έχω πέντε βιβλία και του πρώτου πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 να απολαύσουν τον Χρήστο Παπαδημητρίου στο έγκλημα χωρί δολοφόνο. <Κλέψανε>, λένε, μας... Έχετε καταλάβει ότι είμαι ενδιάμεσο σε διαφημίσει, έτσι. Ε, και έτσι όπω πάνω τα πράγματα, δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Απλώ να είναι η Εκνευρίζομαι κι εγώ ενίοτε, όπω κι εσεί. Δεν μπορώ να εκνευριστώ, γιατί χωρί αυτέ δεν υπάρχουν οι εκκομπέ σήμερα, γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά. Είναι κοιτέ 6042, 6403, 3956, 2321, 4504. Επειδή με πήρατε και πατάτε το σύμφωνο ΣΑΙΚΣ πικό στα ελληνικά κάποια από εσά και δεν σα βγαίνουν, πατήστε το στα αγγλικά. Για να σα πω την ορθογραφία των ονομάτων να το γράψετε σωστά. Όταν με ρωτάτε κάτι τέτοια, δεν θέλω να σα δίνω, να σα προσθέτω δυσκολίε. Το ΣΑΙΚΣ γράφεται SY, K-E-S Εψιλον-S να γράφετε Δηλαδή σίκες Με υψιλον Και ελληνικά ε, Το κάπα, Σάιξ Και ο Πικό Γράφεται Π Ι Σ Όμικρον Ταφ Πικό Σάιξ Πικό. Πατήστε το είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Εγώ το πατάω ελληνικά και μου βγαίνει. Αν κάποιο είναι στο εξωτερικό, μπορεί να το πατάει στα ελληνικά και να μην του βγαίνει, γι' αυτό και το ε, διευκρινίζω για να σα διευκολύνω. Ρο, αναρωτιέται ο Γιώργο, θα προσπαθήσω να πω τα μηνύματά σα όσο πιο γρήγορα μπορώ. Σε περίπτωση που οι Τούρκοι χάσουν περιοχέ από του Κούρδου, δε να κερδίσουν τίποτα από κάμια θράκη. Το αμάτια σα στο Καστελόριζο, τα μάτια σα στο Αιγαίο, τα μάτια σα ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι το ΝΑΤΟ είναι παρών στην Κύπρο. Και είναι η συμμαχική χώρα αυτή που έχει εισβάλλει και κατέχει το 42% του νησού εδώ και 42 χρόνια. Για να μην βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις να έρθει να μου τους πείτε. Ε, νομίζω ότι σου απάντησα Γιάννη μου για την ορθογραφία των ονομάτων. Τι γνώμη έχω για τα βραχιολάκια στο hot spot στοιχείο. Δεν ξέρω ούτε πως μπήκανε, ούτε ποιο τα έβαλε, ούτε από κάτω από ποια κατάσταση Ούτε υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έγινε με τη βούληση αυτών που τα φόρεσαν για να κινηθούν στην περιοχή Αν πάμε στην έννοια βραχιολάκη και πάει ο νους σα στην παρακολουθηματικότητα Θα σας πω ότι είμαι εναντίον αυτού του πράγματος εντελώ. Όπως είμαι και εναντίον των καμερών Και ξαφνικά οι κάμερες που αφορούν τα τροχιά Γι' αυτό σας λέω θέλει μια βαθύτερη συζήτηση των πραγμάτων και να μη μένουμε στην επιφάνεια αν είναι για να μη μένουν ασυνόδευτα τα παιδιά το βραχιολάκι αν το βραχιολάκι μπει μέσα σε ένα νοσοκομείο που μπαίνει για να μην μπερδευτούν οι άνθρωποι στα χειρουργεία και ξαφνικά πας για και βρεθείς να σου χειρουργούν το αριστερό σου μάτι, Υπάρχουν και τέτοια βραχιολάκια. Επομένω δεν είναι το βραχιολάκι. Είναι ποιο το βάζει, σε ποιον το βάζει, κατά ποιε συνθήκε και για ποιο λόγο. Άρα εξορισμού το βραχιολάκι δεν είναι καλό. Γιατί υπάρχει και το βραχιολάκι τη μαμά που επειδή μείναμε από τη φτώχεια και την πείνα πάμε και το πουλάμε σε αυτό που κάνει διαφημίσει και λέει Αγοράζω χρυσό και χρυσά δόντια. Κι οι Ναζί μαζέβανε χρυσά δόντια από τα θύματα τους του Εβραίου. Επομένω ο χρυσό μα φέρνει πιο κοντά σε τι. Δεν το θυμάστε και είναι το παλιό το σύνθημα. Ο χρυσός μα φέρνει πιο κοντά. Κι σα φέρνει πιο κοντά στο να γίνετε, να βγάλετε τον χρυσό τραπεζίτη και να βοηθήσετε τον τραπεζίτη που πεινάει, πώς σας φαίνεται δηλαδή αυτό. Για να κάνω και λίγο μαύρο χιούμορ. Ε, Θανάση, με ρωτά για το παράλληλο πρόγραμμα. Σιχά μην το ψηφίσουμε, Μωρέμαν, μανούλα μου κι εσύ που να το ψηφίσουν. Ε. Είσαι ένα από του 1,5 εκατομμύριο ανέργου και πιστεύει ότι το κουκουέ που ψήφισε να μην το ψηφίσει. Στι 5,5 έξι παρά, εγώ θα φύγω και αλλων σήμερα από εδώ, έπρεπε να είμαι στη Βουλή. Ε, ε, ταυτόχρονα με όλα τα υπόλοιπα, μιλάει η Αλέκα. Αύριο στι 12 η ώρα μιλάει ο Κουτσούμπα. Άμα να ακούσει τι λέει το κουκουέ, κάτσε εδώ, ξα το Θεό, μεταδίδεται απευθεία από τη Βουλή και μπορεί να τα ακούσει. Ε, ε, ε Συμφωνεί ο Γιάννης με το σχόλιο μου για τους ε, φασίστες, ε, μιλάς και για τους, τα τρία παιδιά του πολεμικού ναυτικού. Είσαι πατέρας, δεν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει κάτι χειρότερο από τον θάψι το παιδί σου. Ε, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Γιάννη μου και εκεί στην άλλη άκρη της Αγγλίας που βρίσκεσαι, Νομίζω ότι δεν αλλάζει κάποιος τον το, το κουβαλάει αυτό το πράγμα μέσα σου. Ε, είχε στείλει πριν από δύο Παρασκευές, ε, Γιώργο, ένα θέμα για τα διόδια. Ε, το που θα προσπαθήσω και το προσ, προσπαθώ ε, καθαρά κοινοβουλευτικά δεν είναι της παρούσης μόνο σου κατάλαβε ότι η επικαιρότητα και τα μεγάλα γεγονότα από το αγροτικό μέχρι το προσφυγικό συμπαρέστηραν ακόμα και την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για να μην μιλάω για του αιώνιου καραγκιόζηδε που το παίζουν και εθνοπατριώτε έχοντα συγκεκριμένη άποψη για τον ΝΑΤΟ και ξαφνικά παθαίνουν ιστερία για τον ΝΑΤΟ Διότι αυτό που έχουν στείλει στην Ευρωβουλή είναι άνθρωπο απολύτω υπέρ του ΝΑΤΟ. Γιατί λένε και ψέματα οι χρυσαυγίτε, έτσι, χοντρά ψέματα. Ειλικρινά σα το λέω. Θοδωρή, έχει δίκιο, ήταν εξαιρετική ανακοίνωση των ενόπλων α, δυνάμεων. Ε, ο Αναστάση, θα ήθελε να πούμε πολλά πράγματα για τα τροχιά Λέω να ξεφύγουμε από αυτά, ε, αλλάζοντα τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμε και διδάσκουμε τα παιδιά μα να οδηγούν και τίποτε άλλο. Ε, Ποιο μπορεί να κλείσει την κερκόπορτα που άνοιξε στην Ελλάδα εδώ και μερικού μήνε, τώρα που θα κλείσουν τα σύνορα, εμεί. Μόνο εμεί. Οι Έλληνε. Οι κερκόπορτε ανοίγουν από τα μέσα. Άρα αυτό δεν μπορεί να ανευθύνει κανένα άλλο. Αν εμεί φταίμε που άνοιξε μία κερκόπορτα, εμεί είναι αυτοί που πρέπει να την κλείσουμε. Και δεν είναι η κερκόπορτα να την ανοίγει. Με ρωτάτε γιατί από φυλακή το Ρουπακιά, Γιατί παρήλθε το 18 μήνο το οποίο μπορεί να κρατηθεί ε, χωρί να έχει βγει δικαστική απόφαση. Απλά πράγματα. Είμαστε ανίκανοι να δικάσουμε μία εγκληματική οργάνωση μέσα σε 18 μήνε. Και είμαστε και ανίκανοι να, για μία σειρά από άλλα πράγματα. Σε ευχαριστώ, Στέλλα, για το σχόλιο του ογλική μου e Μακάρα να μπορούσαμε να το τυπώσουμε σε όλε τι γλώσσε και να του το δείχνουμε κάθε φορά που μιλάνε για πρόσφυγε, βραβεύουν φωτογραφίε και ψάχνουν να βρουν μια λεζάντα για μια μάνα ή ένα νόμπελ να συνοδέψει τα χαμούδίθεν τον διάσημο πόνο. Προσέξτε, η διάσημη πόνη δεν είναι κατά ανάγκη μεγαλύτερη πόνη από του άσιμου πόνου. Για να είμαστε και σοβαροί έτσι. Ε, Μαριάνθη έχεις δίκιο εκεί στην άλλη άκρη στη Βοστόνη. πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση ξεκίνα από το ΣΑΕΚΣ και ίσως την άλλη Παρασκευή ανοίξουμε μια συζήτηση εδώ σοβαρά με πληροφορίες για το μεσανατολίτικο αυτό που λέμε μεσανατολίτικο πρόβλημα και ε, κομμάτια από την ιστορία και όντως να ζήσει ο πόντος αναφωνεί ο Δαμιανός και σύμφωνο μαζί του ε, ας σας ξεκουράσω λίγο Α, τα ίδια σα τα μηνύματα. Δεν πειράζει. Η στίχνη του Λευθέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Μίκη Θοδωράκη στο τραγούδι Μαρία Φαραντούρη εξαιρετικά αφιερωμένα από μένα σε όλους και όλες που έχουν πονέσει δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σε αυτή τη γη που δεν έχει πονέσει βαθιά στην καρδιά τους συναισθηματικά πρόκειται περί θεϊκής μουσικής, εξαιρετικής ερμηνεία και απίστευτού τραγούδιου. Ρίροε, ρίμι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Λοιπόν στη φίλη Αγγελόπη, τι ωραίο όνομα είναι, φαντάζομαι ότι είναι από το Αγγελική και το πόπι ε, που κάτι άκουσες και το άκουσες, άκουσες λίγο στραβά, μίλησα για το σύμφωνο Σάιξ Πικό Σάιξ Πικό και είπα να πατήσετε στο ίντερνετ να βρείτε τι είναι το σύμφωνο Σάιξ Πικό που υπογράφηκε το 1916, πως μοιράστηκαν ποιες χώρε τις χώρε της Μέσης Ανατολής εκεί που σήμερα εμεί βάζουμε το χεράκι μας μαζί με τον Άτο παράγουμε λες και είναι υλικό. Ανθρώπου πεθαμένου, πνιγμένου, δυστυχισμένου, φοβισμένους, φοβισμένου, βρεμένου, τρομοκρατημένου, φτωχημένου. Ε, πώ θέλετε, ό,τι επιθυτο να βάλετε σε έναν πρόσφυγα, πάτε να ρωτήσετε κανέναν από τη Μικρασία να σα πει πώ είναι. Πάτε να μιλήσετε κάποιον ξυλωμένο από τον Πόντο να σα πει. Πάτε να μιλήσετε κάποιον ξυλωμένο από τη Ρουάντα, από πουδήποτε αλλού. Από τον τόπο του και ξεριζωμένο και θα το καταλάβετε. Σάιξ πικό είναι το σύμφωνο. Ε, αυτό, μια συμφωνία είναι, μετά έχει και άλλες συμφωνίες, έχει πολλές, έχει και το Σαρέμο, έχει και τέτοια, έχει μετά τη ναι. Σεύρες, Λοζάνη, μια, μια σειρά από πράγματα, αλλά πατήστε αυτό για να καταλάβετε λίγο το μεσανατολίτικο και σας πω κάτι, μια παράδειγμα λέμε τώρα, η Πολωνία που κλείνει τα σύνορα, οι χώρε του Βίζεγκραντ, Χωρί του Βίζεγκραντ. Συμφωνία πριν από 25 χρόνια οικονομική συνεργασία πρώην Ανατολικών χωρών, ε, πρώην κομμουνιστικών χωρών, ε, με έδρα την ε, πόλη που λεγόταν Βίζεγκραντ. Για να μην ψάχνεστε κιόλα τι είναι, αυτό που είναι στην Κροατία. Σα θυμίζω ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι Κροάτε ήταν καταπληκτικοί συνεργάτε με του ουστά επικεφαλή των Ναζί. Για να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, ε, μου κάνει εντύπωση έλεγα σε κάποιον, αυτέ τι μέρε λέω η Πολωνία. Φαντάζομαι ότι θα έλεγε ο Κοπέρνικο. Μου λέει ο Κοπέρνικος, λέω που ο Κοπέρνικος Πολωνός ήταν. Εντάξει, με μια κοινή εγκυκλοπαιδική γνώση μπορεί να είναι, κάποιος μπορεί να το ξέρει, κάποιο μπορεί να μην το ξέρει. Και μου απαντάει, έτσι ξέρετε, επηρεασμένος από την κατάσταση και όλα αυτά που λέμε τώρα για την Πολωνία, τα κλειφτά σύνορα, σοβαρά μόρε. Πολωνό ήταν ο Κοπέρνικος. Με μια υποτιμητική διάθεση, δεν το λέω και κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί σήμερα γεννήθηκε το 1473 ο Κοπέρ Πολωνό αστρονόμο που εισηγήθηκε το ηλιοκεντρικό σύστημα. Αυτό με το οποίο σήμερα δουλεύουμε, σκεφτόμαστε, κάνουμε όλοι. Ναι, Πολωνός ήταν ο Κοπέρνικο. Και δεν μπορεί να σε πιάνει η μπάλα να τα παίρνει όλα και να μην αφήνει τίποτε όρθιο όταν μιλά. Πάμε λοιπόν σε ένα δεύτερο διαγωνισμό, γιατί πρέπει να περάσω πάλι σε διαφημίσει από τι εκδόσει, διόπτρα. Τι σα έχω τώρα, πέντε βιβλία. Στου πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν, που αφορά στο πέμπτο Ευαγγέλιο. Ο Ιαν Κόλτουελ έχει γράψει το πέμπτο Ευαγγέλιο. Ένα χαμένο Ευαγγέλιο, ένα αμφισβητήσιμο κοιμήλιο και τελευταία επιθυμία ενός πάπα που εργοπεθαίνει ενώνουν δύο αδέρφια και δύο ιερείς στο Βατικανό που θα κληθούν να λύσουν το μεγαλύτερο μυστήριο της χριστιανοσύνη. Για το Θεό, μυθιστόρημα είναι. Μην με πάρετε τη μετρητή και αρχίστε αύριο να γεμίζετε το διαδίκτυο με το 5ο Ευαγγέλιο, τα απόκρυφα Ευαγγέλια, το παπούτσι μου, την κάλτσα μου, τα κορδόνια μου και όλε τι μεταφυσικέ εκδοχέ μια θλιβερή πραγματικότητα, αν αυτό να είναι σωτηρία. Φύγε διαφημίσει. Οι νικητέ είναι ο 1292, ο 3985, ο 5388, ο 1214. Το 7.002 χαιρετίσματα ο κρίς από τη γυριαλβιόνα του Brexit. Είναι και ο μόνος τρόπος που μπορώ να τα ταυτιστώ με την πατρίδα, του, με την πατρίδα μου Brexit-Brexit. Καταλαβαίνω τώρα πως δεν παίζει ρόλο αν έχεις ανάπτυξη σαν χώρα. Σα χώρα. Αυτό που είναι σίγουρο Λιάνα είναι να υπηρετεί το σύστημα, γιατί αυτό λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, USA, NATO, United Nations κλπ. Φαίνεται όμως πως όλοι είμαστε πλέον θεατές γιατί είτε η μισή είναι βολεμένοι, είτε γιατί άλλοι άλλη μισή είναι ταπεινωμένοι σε λαός και σαν πολιτισμό. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο απλό δεν το αντιλαμβάνονται όλοι. Έχουμε φτάσει σε υπερκορασμό ψεύτικων αξιών και δυστυχώς προσπαθούμε να τις καλύψουμε με ό,τι υλικό και άχρηστο βγαίνει για να τέρψουμε την ψυχή. Θέλω να κρατήσω τον πολιτισμό μου ζωντανό και αφού είμαι ο μόνος που μπορώ να το κάνω ε, δεν περιμένω από κανένα κράτος Θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο να το συνεχίσω Για μένα και τα παιδιά μου Άιντε και καλή δύναμη Χρήστο Εννοεί ότι μπορείς να το κάνεις μόνος σου Όχι ότι είσαι ο μόνος που μπορείς να το κάνεις Αν ο καθένας από εμάς προσπαθούσε στοιχειοδός Να κρατήσει τον πολιτισμό του σε ένα επίπεδο Τότε θα είχαν λιγοστέψει πάρα πολύ οι καραμέλες και επιπύλες Η αναπαραγωγή των α, άλλων πολιτισμών και των άλλων σύστημάτων και θα είχαμε κρατήσει ό,τι έχουμε δώσει, γιατί αυτό σημαίνει πολιτισμός, εξορισμού να μαθαίνεις και να χαρίζεις ότι μαθαίνεις τους άλλους, αυτά που θα μας έκαναν να αισθανόμαστε πραγματικά α, κάτι καλύτερο, κάτι ουσιαστικότερο, από τον ίδιο μας τον εαυτό, όχι σε σύγκριση με κάποιον άλλον, από τον ίδιο μας τον εαυτό, να είμαστε κάτι καλύτερο από αυτό που θα μπορούσαμε να είμαστε. Ο Σεπολιώτης έχει ένα εξαιρετικό... Σχόλιο. Καλησπέρα, Λιάνα, Η χρησιμότητα του ΝΑΤΟ στην επίλυση του προσφυγικού είναι ίδια με αυτή τη επιστράτευση του βαρέω πυροβολικού στη μάχη κατά των κουνουπιών. Η διάλυση του ΝΑΤΟ, όμω, θα ήταν πραγματικά μια κάποια λύση. Συμφωνώ, προσυπογράφω 700 φορέ αυτό που γράφει, του αίρατο και του πουλεμού σου Αφιερώνω, η στίχη είναι του, του Νικόλα του Δότσιου, η μουσική του Χρυσοβαλάτη Σωτηρίου, στο τραγούδιο Κώστα Στάθη μαζί με τη χοροδία του στον Καραμέρι, τον Μπελέ, τον Παπά και την Άσια Ριζαριώτη. Στένεψαν οι μέρες μας και ρήμαξε ο τόπο, ξαρμύρισε ο μας και πίκρινε τα χίλια. Αυγάτισε το άδικο και απόκαμενη αγάπη και έγινε ο πόνος ποταμός και χύμαρο το δάκρυ. Ολοκαίνουργο τραγουδάκι, εξαιρετικό αφιερωμένο σε αυτούς που ξέρουν να βαστάν και να χτυπάνε ο καθένας την κατσούνα του. Γρηγλικά ε, και φύλαμε και σφιχτά γκαλιάσαι με. μου γιάτει το χάδι σου και ξεπροβώδησε με. οι ημέρε μα και ορίμα ξενοτόπου. μας ο και πικρανέν τα χίλια. Φοκαμάρωσε με. Δεσμε με στα στολίδια μου. Στα γιορτήνα μου μαύρα. Στου πολέμου τη φωρεσκά. Έλα γυρεύοντα μου. Έλα γαλί μου, έλα μου. Και έλα να προσχολεί τρέμε. Να έχω Σαν τα παλιά. Το αδικό ποταμό και, πόνος, ποταμός, και χυμάρος, το δάκρι. Έλα και σκούζει καιρό. Σαν κουτσάκο σαν τα όρια για να Έλα, μορφιά μου, έλα, έλα μου, έλα κι Πια πάστα στίτια του έρωτα, Έλα και βλάνεψε με. Σ' άλαξε από τα χίλια σου τη βόρεια του δουλειού, Αγκαλιά σέ με σαν όρθιο. Πάντο ορθόδοξοι, με σαν ντολίδε. Μου κι ανδρομάχη, σκίε ονειρών. Φέρκεψαν σε τούτη εδώ τη μάχη. Χειρεχλικά κι φύλαμε και σφιχταγκαλιάσαι με. Δο μου διαχεί το χάπι σου και ξεπροβώθησε θα ξεγλυκώ, στα ξεπικρό, το μύρο να με ντήσω, σαν η τη της η δίψα μου να σπίσω. Να με κοιτάς να πόλεμω και να με άκριονεις, να λουζεις με μαγιάσματα και να με καμαρώ. Σαν σήμερα 1962 είχατε ένας πραγματικά πολύ μεγάλος Έλληνα επιστήμονας ο οποίος πρόσφερε στον κόσμο και ειδικά στις γυναίκες δεν ξέρω κανένα να έχει προσφέρει τόσα πολλά Μιλάω για τον Έλληνα γιατρό, βιολόγο και ερευνητή Γιώργο Παπανικολάου Η μέθοδος Παπανικολάου, το γνωστό σε όλους μας τεστ Παπ χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως και σήμερα για τη διάγνωση του καρκινού του τραχύλου της μήτρας και κάθε φορά που το λέω αυτό, κάθομαι και σκέφτομαι τι προσφορά έκανε στο ανθρώπινο είδο, στο ανθρώπινο γένος του Πάπα Νικολάου. Δεν είναι μόνο για τι γυναίκε, είναι και για του άντρε που αγαπάνε τι γυναίκε, που κάνουν παιδιά μαζί του. Δηλαδή, καταλάβατε, γιατί δηλαδή, ακόμα αν δεν το δούμε και έτσι, θα δει κανένα ποτέ ένα τέτοιο επιστήμονα φεμινιστικά και θα πει ότι έσωσε τι γυναίκε. Δηλαδή, αν είχε βρει μέθοδο για τον καρκίνο, του προστάτη των ανδρών, θα ήταν ε, υπέρ των ανδρών, ε, υπέρ Τη αγάπη, του έρωτα, των ανθρώπων, τη υγεία και τη ζωή. Ε, φαντάζεστε την Ευρώπη να εμφανίζεται τώρα και μα κουνάει το χεράκι και να μα λέει σήμερα, ήσουν αξιπόλητη και γύριζε στου δρόμου, τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει υποκόμου. ήσουν, τι ήσουν αμορή Ελλάδα, μια πάξη μαδοκλέφτρα. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει ουρταφέρτα. Και να το λέει αυτό, α πούμε, για τον κάθε Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίο γυρνάει από χώρα σε χώρα προσπαθώντα να εξασφαλίσει τι. Τα μήνυμα. Δεν μα λένε και παξημαδοκλέφτε πάνω απ' όλα, αλλά θα μου πείτε, μέχρι σήμερα οι πολιτικέ ηγεσίε αυτού του τόπου, εκφράζοντα μια συγκεκριμένη τάξη που έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά, βρίζει όλο τον υπόλοιπο λαό ω λαμόγια, φοροκλέφτε, φοροφυγάδε, το κείνο, το άλλο. Και την κρίσιμη στιγμή ζητάμε και νόμπελ για την ανθρωπιά μα. Λοιπόν, κάπου έχουμε χάσει και το μέτρο. Και το μέτρο με το οποίο συνενοιόμαστε μεταξύ μα. Ξέρετε γιατί? γιατί δεν κουβεντιάζουμε πολιτικά. Κουβεντιάζουμε υποκειμενικοπολιτικά. Εκτοξεύουμε τα σχόλια. Σαν ποτήριχε με νερό, Στο συνομιλητή απέναντι. Και το ευρεολόγιο ω μαγκιά κλανιά. Επειδή μπορούμε να είμαστε κάτι καλύτερο, χαρείτε το τραγούδι. Γιατί είναι ένα Βενετσιάνου, μάζεψε τα λιγότερο γνωστά ζεμπέκικα από το 30 ω το 50, και αυτό είναι γραμμένο το 30. Η στίχη είναι του Τέτρου Δημητριάνου. Η μουσική του Κωνσταντίνου Μπέζου. Στο θα ακούσετε την Ένα η πρώτη ήταν του Κατσαρού. Λοιπόν, α, τι ήσουνα, τι ήσουνα, ήσουνα, τι ήσουνα, μια πάξιμα δοκλέφτρα. Από μένα, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και μην ελπίζετε σε παράλληλο πρόγραμμα. Παράλληλη ζωή και παράλληλη φτώχεια δεν υπάρχει. Παράλληλος πλούτος δεν υπάρχει. Ήσουν αξιπόλοιτοι και γείριζες τους δρόμους Τώρα που σε πήρα από γυρέ Τώρα που σε πήρα από γυρέ αντί σιποδόμεους Ήσουν και γύριζες τους δρόμους Βεσκοσάρια, τώρα που σε πειραγό γυρε της κατ' Τώρα που σε πειραγό γυρε της κατ' ωστάρια, ήσουν αξιπόλητη και μάθετε σκοσάρια. Έτσι ο γιο τη χωλάει, σου αναδέκατε και μάζε τεστραβίδια. σου αξιπόλητη και τάιζε σκοτώνου τώρα που σε πειραγώγει. Βόλοι τα αεροπόρου, σου να ξυπώλει. Τι και τα ίσε κόρου, σου να τη, σου πάξιμα δο κλέφτρα τώρα που σε Σε πήρα εγώ γυρέδεις ούρτα φέρτα Ίσου να τυλίσω να πάξιμα δοκλέτα.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 Πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι Πευδιά συνταξιούχοι Κι πεδαμένοι στο τι προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουνε τα χρή που τους δίνετε Μην τσαλακώνεστε, τότε κορ προσέξτε Κι όταν σας δώσουν το οκ, για πρέψω πρέξτε Επίκασε πολύ Ηλιοχτροί Κλέψαν υδρότα Ηλιοχτροί Κι εμείς πηγαίναμε Προπα τη δουλειά, τη μέρα. Βρήκα πόλη. Οι οχτροί μα κυβερνάνε. Και οχτροί και τι Κάπω αργά Με όραμά σα, τον νυρό σα να γλιτώσετε. Πήκα στην πόλη ή οχτία, εσεί του βάλατε. Είπατε πόλεμο και την τρόπι, ξεβγάλατε. Μωρά και και χρωστάνε.